Happy birthday to μας πολλά Happy birthday to you Πώς ይproxo ena, xin dimichotagis. Kala poutan aftos anthropos xeso sfithakame. Happy πολλά, Χάσουρε με τσοτάκι, σουρε. Να μην πεθάεις ποτέ, ρε ρε, ποτέ, ρε, ποτέ, Σκατά να πιάεις, χρυσάφνα, γίνεται ρε Τα ζώα γιορτάζουν, φτιάξε παντεσπάνι, τούρτα σκατζόκινο, τούρτα δεινόσαυρος. birthday to you. Περνάμε πολύ ωραία, περνάμε. Πήγαμε τις μπύρες, τραγουδάμε. Πάζουμε τις μας, χορεύουμε. Κάνουν Να το κάψουμε θα το κάψουμε you. Χρόνια πολλά καλά γαμπίσσα Έχουμε γενέθλια σήμερα Ναι ωραίες ευχές, όλα καλά Είδες τι ζωή όμως Τη μια μέρα κλάμα την άλλη χαρές ήταν το κλάμα Χθες, είπας, Α ναι. Ναι. ναι αλλά σήμερα έχουμε γενέθλια Γιατί σαν σήμερα πριν δύο χρόνια η νέα δημοκρατία Ο λαός Ωραία, ο Όχι λαός. Η νέα δημοκρατία Ο, σοφός ο σοφός. λαός ψήφισε αυτό που του Τη Νέα Δημοκρατία Τη νέα στην δημοκρατία. κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Ήταν 7 Ιουλίου, το θυμόμαστε, και είναι, και του, είναι έχει και ονομαστική όρτη ο κυριάκο Μητσοτάκης. Είναι της Αγίας Κυριακής. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, Οπότε έτσι, έτσι. δύο καλά, χιλιόχρονη το, η Νέα Δημοκρατία, oh. δεκαχιλιόχρονη, δεκαχιλιάδες όχρονη Η κυβέρνηση <συμφερνήση> εκατομμύριο στο Πα... χρόνο. Και εγώ μπήκα <συμφερνή> για τα χρέη <χαρή> τώρα. Α, <συμφερνή> όχι, όχι, <συμφερνή> γιατί είπε εκατομμύρια, λέω όμω. Όχι, και τα χρέη τη <συμφερνή> αυτά θα λένε. Όλα να είναι έτσι μπόλικα και μπράβο που διαλέγουμε σωστά και μπράβο που. <συμφερνή> <τους> όχι, μπράβο. Όχι, μπράβο για αυτέ τι επιλογέ. Θέλει να πει ένα μπράβο. μπράβο. Μπράβο, μου Οπότε έχουμε σχεδόν όλη η εκπομπή αφιερωμένη σήμερα εκεί. Ένα, βλέπω ο συμπολίτη μα του ζωγράφου το γιόρτασε. Βγήκε να μαθαίνει και μαθαίνει. Και μαθαίνει. Το κάπου. είδε λίγο ταραντείνω τη φάση. Στου ζωγράφου στην Αθήνα. Σε όλα δεν κατάλαβα. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι ο Ντόνιο ο πατέρα, θα γυρίσει ταινία και εμεί εδώ στο Όχι, Χόλιγουντ. Σήμερα έχει γυρίσει ο Ντόνιο. Κιλι Μπιλ. Σήμερα έχει εκεί που το είπαμε, στη γωνία, πώ λέγεται ο Ντόνιο. είναι σήμερα. Τελειώσαμε στη μηχανιώνα. Τι ξεπέτενα αυτοί. Αγγελόχώρη είναι σήμερα που είναι μια μουδιά, και φύτεψαν του φοίνικε. Στην αμμυδιά του έχουν φυτέψει. Ε, πρόχειο, α μην νομίζετε, α βάλανε εδώ και. Αυτού θα του αφήσουν του φοίνικε φεύγοντα θα μείνει Μαϊάμι και τέτοιο να έχετε κάτι σαν Μαϊάμι. Όχι τίποτα άλλο, να μειωθούν και τα μεταφορικά στον γυρισμό. Δεν <laughs> <laughs> <που είναι laughs> έχει, για υπέρβαρο. Δεν είναι, τώρα. Ποιο ή όταν πα διακοπέ αφήνει κάτι και όπου πηγαίνει. Οπότε είπαμε σήμερα να ασχοληθούμε, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη πάντα βεβαίως, Α, όλη αυτή τη βδομάδα το έχουμε πει, το ξέρετε και η Τακτική, από το Νόρθ 98. 98, ο Άρης παπιδάκης είναι εδώ στον Νίχο και το τμήμα της Αθήνας είναι ποιος είναι κάτω. Υπατμών, υπατμών το τμήμα είναι. της Αθήνας, μας ακούει, μας ρυθμίζει κτλ. Οπότε η θα, θα τελειώσουμε από βόρεια φέτο. Ναι. Θα τελειώσουμε από βόρεια την, τη άλλη, την παρασκευή, την παρασκευή την Όμως είπαμε να θυμηθούμε να, Τι ακριβώ έχει γίνει αυτά τα δύο χρόνια και Αυτό και θα, θα κάνουμε γίνει, δεν μπορούμε, Το ξέρουμε, το βιώνουμε Αλλά είναι αλλιώ να τα ακούσει συμπυκνωμένα Εκείνη λοιπόν τη βραδιά Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα Με τις 10 μονάδες διαφορά όπω είχε πει ο Τσίπρας Ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσουν ο Πιτσοτάκης Το είχε πει και αυτό Όπως και μία στο εκατομμύριο Δεν θα έφερε μνημόνιο. Δύο φορές έχεις εξουργήσει τη φράση. Πραγματικά. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ έξω από τα γραφεία της Δημοκρατίας στο Μοσχάτο, θυμήθηκε ο κόσμος από κάτω ότι ήταν και η γιορτή ονομαστική του Κυριάκου. Νομίζω που κάνατε το καλύτερο δώρο γιορτής.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 Δύο χρόνια πάνε, Ήταν έτσι, να μην ευχηθεί είναι, Να μην Τι ευχηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης Και πήγαν όλα ρολόι Είπαμε εδώ να σταχυολογήσουμε Οπα. Είναι μια δημοσιογραφική φράση Τις καλέ στιγμές 1, 2, 3, 4, 5, 6 ξέρω να μετράω Υπουργών, 6 υπουργών Πολύ αγαπημένων και τη εκπομπή και του Αλλά λαού μα. Έξι μας. μόνο καλέ στιγμέ έχει όλη η κυβέρνηση. Όχι, όχι. Έξι πιάνουμε εμεί. Έξι πιάνουμε εμεί του πιο mm. φαντεζοί υπουργού. Αποθέτω πιάνουμε τι καλέ στιγμέ για να χωρέσουν στην εκπομπή, γιατί να πιάσουμε τι κακέ. Δεν υπάρχουν κακέ στιγμέ αυτών των υπουργών. Λέω κάποιο κακοπροαίρετο. Δεν, δεν, δεν υπάρχει κακοπροαίρετο για την κυβέρνηση. Τα μάτα είναι όλα καλά. Α. Είναι ό,τι καλύτερο. Τέλος. Okay. Ωραία. Ξεκινάμε με έναν υπουργό που εμείς εδώ το, το έχουμε αγαπήσει. Είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοήδης. Η δημοκρατία επανέρχεται. <σομίωσα> Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στην πάντα. Στην πάντα. Η αστυνομία θα είναι παντού. <σομίωσα> <σομίωσα> το κορνού <κορνιώσα> θα τον νικήσουμε με το εμβόλιο. Μέχρι τότε. Χέσε ψηλά και χρυσότηκε. Δεν θα γίνει πορεία για το πολυτεχνείο. Δυστυχώς οι δρόμοι και οι διαδηλώσει κουβαλάνε ιό και γεννάνε αρρώστια. Μιλάμε για μεγάλη αρρώστια. Αρρώστια! Δεν μεταδίδεται έξω ο ιός στην ατμόσφαιρα. Mm. Ο ιός μεταδίδεται μέσα σε κλειστού χώρους. Α, δεν τρέπεσε, μην Εγώ μάλιστα είπα στου επικεφαλείς εξωματικού, την ώρα που προσύρχονται, οι, οι πολιτικοί ηγέτες εκεί να χαιρετούν, να λένε χρόνια πολλά. <Το> Κόνια πολλά με υγεία από την ελληνική αυτονομία. Τι θέλαμε να πετύχουμε σήμερα. Πρώτα πρώτα να είναι ειρηνική ημέρα. Να μην έχουμε καμιά απώλεια. Και το πετύχαμε. Σε ευχαριστώ, πανε υγεία. Η αστυνομία δεν έχει κανένα λόγο να διαλύσει τη συγκέντρωση. Αντόνια αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Η αστυνομία αυτό που κάνει είναι να προστατεύει τους διαδηλωτές. Να διαδηλώσουν. Δι το δημοκρατία. Και θέλω να σα πω: Κανεί δεν θέλει να κυνηγάται κατά τράφρονου. Μπράβο του! Ένα σώμα ήπια αστυνόμευση στο Πανεπιστήμιο. Το σώμα αυτό θα είναι. Δεν θα έχει πυροβόλα όπλα. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν θα έχει την ίδια στολή. Θα έχει μια διαφορετική στολή. Ένα λενό κουστού μελαντίνα. Να έχει φούστα ή παντελόνι. <laughs> να έχει βερμούδα με σακάκι και ένα λευκό τίσερτ. Πεπεφέξιον. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Σε ό,τι αφορά τα ψυχομετρικά. Σε για όλα Δεν υπάρχει περίπτωση Σε μια δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα Να υπάρξει αστυνομική βία Ποτέ, ποτέ, ποτέ Σας το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως Σας το λέω με πλήρη πεποίθηση Το τι είναι η ελληνική αστυνομία Και η ελληνική αστυνομία αποτελείται Από πολύ ευαίσθητους ανθρώπους Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, Εμείς τον κόσμο τον γωνάμε. Φυσί. Περνούν οι ασυνοϊκοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Τι κάνουν, Ιδεολογικά ούτε δεν ούτε έχω μετατοπιστεί, ειδικά είμαι εδώ και 40 χρόνια, είμαι από μικρό παιδί, είμαι σοσιαλδημοκράτης Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι Και βέβαια η συνάφεια μου η πολιτική με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Τυχαίο, δεν νομίζω Διότι έχουμε καταρχήν τουλάχιστον τις ίδιες απόψεις σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας Έξω η μπάτση από τις γειτονείς Λοιπόν, ήταν η φωνή του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θυμηθήκαμε όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί από το 14 χρονο στινεμάδε μέχρι τα υπόλοιπα. Δεν ήταν και Joker. τόσο πολλά. Στον Τζόκερ την τένια, τι ήταν γι' αυτό. Ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοίδη. Δύο χρόνια επιτυχίες. Πολύ καλό υπολογισμό. Δύο χρόνια επιτυχία. Μόνο επιτυχία. Και δεν έχουμε βάλει τα τελευταία. Την τούμπα του τι πίνακα πίνακες. του Πικάσο. Ότι έπιασε τον παπά γιατί όλα αυτά είναι επιτυχίε. Έγινε επιτυχίες. Έκανε και παρουσίαση. Τη μαφία που τα έχει βάλει με τη μαφία. Ναι, με τη μαφία. Με ξυχνία στα αγγλικά νερά που έπιασε του αλλοδαπού. Α, δεν ήταν αλλοδαπού ε, τελικά. Έχει κηρύξει του Έχει, έχει. Μόνο. Μόνο, έχει. μόνο επιτυχίες. Τον οδηγό της τη Μπακογιάννη στη Βουλή. Α, όχι. Στη <laughs> <laughs> <laughs> Βουλή, <laughs> <laughs> αυτόν δεν τον έπιασε. Δεν τον έψαξαξαξαξα. Δεν τον έψαξαξαξαξα. Ε, επόμενος Υπουργός, επίσης αγαπημένος εκπομπή εκπομπής και νομίζω όλων των Ελλήνων Χατζηδάκης. Όχι. Δεν είναι ο όλο τον των Ελλήνων. Όλοι είναι αγαπημένοι. Α, όλοι είναι. Ο, Α, ο Άδωνης. Ο Άδωνης είναι ο επόμενος. Την ψήφα του ελληνικού λαού την έχουμε πάρει εμείς αυτή τη φορά. Μα κάνε, άρθουν Αμερικάνοι. Θέλω να πάρουν οι Αμερικάνοι των Αυπηγεία. Τα δώσω αμέσως με τα χαρά σου. Και Το ελληνικό, ω επένδυση μεμονωμένη, θα μπορούσε να είναι το σύμβολο που στο μέλλον θα συμβολίζει αυτή τη στροφή τη Ελλάδος. Πώ βλέπει κάποιο τον Παρθενώνα και λέει, Είναι η εποχή τη Αθηναϊκή Δημοκρατία και τη Κλασική Ελλάδο. Είμαι στο εργοτάξιο του ελληνικό και τον κρεμίζω. Τούβλο, Τούβλο. Ο το άντρα είναι άντρα και ψηλά στη σκαλοσιά. Ζυού. Μετράει για το πόη του και την κορμοστασιά. Θέλω να δω την αστυνομία να σπάει την πόρτα που είδα το βίντεο και να πει. Μπαίνει. Η δημοσία εντάξει και την ειχαλήνη του ελληνικού λαού, εγώ θα την προαππέσω. Και δεν κάνω καταλήψει εκεί που έχουν κενά, κάνω καταλήψει εκεί που είναι κακομαθημένα. Είναι κακομαθημένα, τέλο. Φρασίμια. Εγώ ξέρετε πόση αναφυλαξία έχουμε την αριστερά και πόσο βλέπω όλα αυτά τα αρσία και όλα αυτά και μπλαξιλά. Ξαφνικά μου έρχεται κάτι για εμετό και θέλω να φύγω. Εμετό. Το κόμπλεξ στην εκκλησία τώρα το βγάζουν Να μην του πω πάλι οι κομμουνιστέ μα κυβερνάνε. Δεν του εξορίσαμε. Ο ιό ξεκίνησε από φτωχού κομμουνιστέ. Okay. Επειδή ξεκίνησα μια φτωχή επαρχία τη κομμουνιστική Κίνας Τι λέει? Μαλακίε. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, η Ελλάδα είναι η χώρα που συνέντεψε τον κορονοϊό. Πώ του γάμψε έτσι με τα γαμψέ όλα! Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου! <Τι> Μαλάκα! 12 φορέ καλύτερα από το Βέλγιο! Το πανηγυρίζω, ναι! Μα, Γιατί σώσα ανθρώπου, κύριε! Ευτυχώ! Να πάρουμε χίλια να πάρουμε ένα εκατομμύριο λογόρια λίγο. Για να Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά Και εκεί μπαίνει το τάρι τάρι και χορεύω και εκεί Τάρι τάρι τάρι Στο γυαλό Να τα Όλοι μα πρέπει να χάσουμε από κάτι. Γιατί αφού πάμε σε χρονιά ύφεση και κρίσης θα βάλουμε όλη πλάτη. Μπράβο του! Μπορείτε να μου πείτε, αν του κόψουμε και τι χρώσει, πώ θα ζήσουν οι τράπεζε. Ελεύθερα τα όματα. Τρεώνετε αυτό τα μπουτσα λεγόμενα του έτου λογαριασμού. Τα μπουτσα μου πως <Φελίως> κατά <Φελίως> τι εσύ αυτό το καλύτερο. <Πι> <Τι> <Τι> Η, Η, Η κυβέρνηση, κυβέρνηση του, του Κυριάκου Ελάτε. Δεν είναι μόνο για τους πλούσιους Γιώργο Αυτιά Είναι και για τους φτωχού. Σε ευχαριστώ Πανεγέρο <Τι> Αυτό τελευταίο πολύ καλό ε, Νομίζω θυμόμαστε όλοι συγκινούμαστε Γιατί πριν δύο χρόνια λάβαμε μια απόφαση Να αναθέσουμε τις στίχες τη χώρα μας σε αυτούς Κυρίως οι φτωχοί που λέει ο Άδωνος, αυτοί συγκινούνται <laughs> λίγο περισσότερο. Ε, εντάξει, ναι, γι' αυτό τα βάζουμε, τα θυμηθούμε. Όλα αυτά τα πολύ ωραία, έχουμε ακούσει δύο υπουργούς. Ακολουθεί η τρίτη, όχι, ναι, η Τι κυρία α, Κεραμέως. Η κυρία έργο το ε, υπόλος, έχει, έχει παρουσιάσει. το κατηχητικό αρχίζει. Πρώτη μέρα σήμερα επαναλειτουργίας των υπηρεαγωγείων, των δεματικών Η χαρά των παιδιών είναι πολύ μεγάλη Κοιτάξει πας εσύ Δευτέρα Δευτέρα ε, χαίρεσαι που θα έρθεις τώρα στο σχολείο ξανά Όχι Και η δική μας επίσης Χρευτήκαμε Όπως έχουμε ήδη πει παρέχεται δωρεάν ένα ατομικό παγούρι Καταξοδεύτηκες πάλι Γιατί αν τα παιδιά πίνουν από τη βρύση Ο κίνδυνος να μεταδώσουν κάποιο μικρόβι είναι πολύ πιο αυξημένος πως καταλαβαίνετε Το νερό αυτό από πού το παίρνετε Α, όπου βρούμε βρήση παίρνουμε Το self test είναι μια διαδικασία εύκολη και απλή Και πράγμα ίδια Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ Κόψτε την για να σε κόψτε Εμείς θέλουμε εν γέννη αστυνομοκρατούμενα πανεπιστήμια Λέβαια. Θα παρεμβαίνουν και μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου, κυρία Κεραμέο, αν χρειαστεί από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω. Θα δρουν προληπτικά. Σε φοιτητέ βαράτερε! Μαλάκι! Δεν μπορεί κανεί να στερεί από άλλον το δικαίωμα στη μάθηση. Κεραμέο τρέμε. Καταρχήν, πρέπει να σου πω ότι ο μεγάλο, η πρώτη λέξη που είπε ήταν μπαμπά, η δεύτερη λέξη που είπα ήταν μαμά και η τρίτη λέξη που είπε, είπε, είπε ήταν Κυριάκο. Είδε τη γλυκό που είμαι. Είδε τη γλυκό που είμαι. Είτε. Είτε Είναι πολύ γλυκό. Ακόμα και παιδί, <σχελίως> είδηκα, αυτό το παιδί που είπε Κυριακό τρίτη λέξη. <σχελίως> Μα καλά, μεγαλώνει παιδί και λέει Κυριακό. Η πρόνοια τι κάνει. Η τρίτη λέξη ήταν Κυριακό. Η εκκλησία τι κάνει, γιατί δεν τη δίνει το λόγο. Όχι, η <σχελίως> στο, <σχελίως> πέοντη, στο σπίτι, λέει Κυριακό, Κυριακό. Πήγαιναν καλά τα πράγματα στο σπίτι. Ο παπά νιώθει καλά που έλεγε <σχελίως> Κυριακό με αυτό. Μου λέει ένα παιδί μόνο του εκεί. Αθώο παιδί, χωρί να ξέρει μια ψυχούλα και να λέει Κυριακό. Ακατάλληλε λέξει από μικρό. Καλά είναι το λιγότερο αν σκεφτεί ότι έχει μάνα την κυρία μέρο. Εντάξει. Ακούμε υπουργού. Θυμόμαστε με αφορμή την 7η Ιουλίου. Πριν δύο χρόνια ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία. 40% όσων ψήφισαν. Και μπράβο έδωσαν πώς. εξουσιοδότηση και από τότε πάνω από. Έχουν τώρα που μα κυβερνάνε και όλα με ημειοψηφίε. Τώρα 40% όσων ψήφισαν. Άρα 20% κυβερνάνε. έχουμε πει αυτά με άλλη αφορμή. Αλλά τώρα εδώ είναι το 40% σε όσων, έδω, <laughs> όσων ψήφισαν. Κοικίλια. Τώρα ακολουθεί ένα στον πιο κρίσιμο τομέα. Στον πιο κρίσιμο τομέα υπάρχει ο Κικίλια Υπουργό. Βέβαια. Και ευτυχώ αυτό... έχουμε το κ. Ευτυχώ που έχουμε. Ε, δηλαδή, σώθηκε ο τόπο. Από ναι. τα εμβόλια, από τα 2 εκατομμύρια που θα ήταν κάθε μήνα από το Γενάρη. Ναι, θα, θα, θα τα ακούσουμε τώρα. είναι ούτε 3,5 ακόμα. Ο Υπουργό Υγεία, λοιπόν. Και αυτό το χρονικό διάστημα, σα ζητώ κάτι πολύ απλό, όσο και δύσκολο. Προσοχή. Εμείς στην Αττική, εγώ στην Αντική, κύριε Σδόιτα, έχω 409 κρεβάτια μερ, όταν ο κύριο Τσίτα είχε 5,65 σε όλη την Ελλάδα. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Σας είπα ότι αυτοί είναι οι ήρωες της διπλανής πόρτας, εξακολουθούν να μάχονται μέσα στα νοσοκομεία μου. Πήρε και τα δικά μου. Όλα. Εξακολουθούν να μάχονται μέσα στα νοσοκομεία μου. Οι υγειονομικών μου να εμβολιάζουν και να νοσηλεύουν κλπ. Ο στρατός μου κυ κούτρα. Ακόμα που παλεύουν οι γιατροί μου και οι νοσηλευτές μου, ο στρατός μου... Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο της δράμας. Έχει πρόβλημα η πόλη. Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου, στο Μία, εφαρμόστηκε κάποια άλλη στρατηγική τακτική που είχε καλύτερα αποτελέσματα από την Ελλάδα, άρα να την αντιγράψουμε και εμείς. Πουθενά δεν υπάρχει. Βάμε η Ελλάδα, πρωτασλήτρια Ευρώπης, στον έφθομο ουρανό, όλη όλοι Αυτά τα 1018 εμβολιαστικά κέντρα θα μπορούσαν να εμβολιάσουν 2 εκατομμύρια. 117.440 συμπολίτε μας το μήνα. 1 εκατομμύριο, 101.000, 1110. Το Γενάρη είχαμε πει θα κάνουμε 200.000 εμβόλια. Ναι. Ο προγραμματισμός θα κάναμε 270.000. Μάλιστα. 60.000 δίσκοι. Θα ξεπεράσουμε το 1 εκατομμύριο εμβολιασμού. 100.000 δίσκη. Μέχρι το τέλος του μήνα θα φτάσουμε... Το 1.700.000 εμβολιασμού. Αυτό θα πάει για 300.000 δίσκοι. Τα εμβόλια είναι εδώ, δεν είναι δεδομένο. Με δουλεύεις? Δεν είναι και η Παυλόπουλε δεδομένο ότι θα έχουμε εμβολιάσει 410.000 συμπολίτες μας. Πες μου, με δουλεύεις? Και θα οδεύουμε σε λίγες μέρες να έχουμε εμβολιάσει μισό εκατομμύριο Έλληνες. 2 εκατομμύρια, 117.440 συμπολίτες μας το μήνα. Η μαλακία... Είναι η Υγεία! Το Υπουργείο Υγεία και Κυβέρνηση σα φρόντισαν και σα φροντίζουν. Σε ευχαριστώ, Βανεγείο. Ο κύριο Κικίλια βοηθάει. Βοηθάει, είναι εξαιρετικό στην αλλαγή πάνε. Σε Αυτή η τελευταία είναι η σύζυγο. Η σύζυγο είναι με τις λιγούρες, που με τι λίγορε Κυρία Τζέννη, Μπαλατσινού που μιλούσε εδώ σε μια συνέντευξη και είπε ότι ο Κικίλια είναι ιδανικό να αλλάζει πάνε. Είναι γι' αυτό. Ναι. Είναι εντάξει για πάνε. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εγώ όχι, ξέρω όχι. το έργο του στην υγεία. Όχι, δεν θα μιλάω για αυτό που δεν ξέρω. Το έργο του στην υγεία είναι ιδανικό. Όχι, καταλαβαίνω για ότι είναι τις πάνες εντάξει. Για πάνες. Δεν ξέρω. Δεν για το την ξέρω. υγεία, λίγο. Όχι, όχι. Την υγεία που βλέπουμε είναι όλα πολύ καλά τέλεια. Α, ναι Για τις πάνε που είναι ένα επίση σοβαρό θέμα. Δεν ξέρω πώ ακριβώ uh, τα πηγαίνει, οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Όχι, απλά μπορεί να υποθέσουμε. Τώρα ακολουθεί σε αυτό το αφιέρωμα με του υπουργού που αγαπάμε. Μία um, υπουργό που την έχει αγαπήσει πάρα πολύ και είχε και εκτενέ. Η Λίνα η Μενδόνη. Ναι, το, στην παράσταση προχθέ είχε ένα μεγάλο εκτενέ απόσπασμα. Ε, ε, το χαρήκαμε λίγο παραπάνω. Γιατί η ίδια. Λόγω, λόγω πολιτισμού. Έπρεπε να το πιάσουμε λίγο mm -hmm. το, mm -hmm. το θέμα τη Λίνας, Έχει κάνει τέτοια προσφορά. Έχει κάνει πολύ. Τέτοια <laughs> προσφορά <laughs> που δεν μπορεί να την αφήσει απ' Προσφορά τη είναι τεράστια, όντω. Οπότε, δηλαδή, πιάνει και τον οικοδομικό χώρο, πιάνει και τα αστυνομικά του έργα. πολλά τα... αρρευτικά έργα. Δηλαδή, έχει τσιμέντομα αντιπλημμυρικά. Ειδικά ε, την Ακρόπολη, τη έχει αλλάξει τα φώτα Και τα φώτα, τα αλλάξει, φώτα και τα φώτα και τα τσιμέντα. Και τα μάρμαρα δεν της έχει, της. έχει αλλάξει τα μάρμαρα. Για αρχή. Τα νερά, όλα, ειδικά την Ακρόπολη, αλλά και άλλου χώρου. Το εμπρό σε συνεργασία με τους αστυνομικού που Και γενικά το χώρο του πολιτισμού. Τον χώρο του έχει από πάνω. Οπότε, Λίνα Μελώνη. Η κυβέρνηση στηρίζει την κυρία Μενδώνη. Η κυρία Μενδόνη είναι μια καλή υπουργός. <ΣΣ> με σημαντικό έργο στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστό για προληπτικούς λόγους. Και ο αρχαιολογικός χώρος, το πολύ πολύ, αυτό που θα βλέπουν οι επισκέπτες τις αμέσως επόμενες μέρες, είναι λίγο μαύρο. Ο πάφος στην εξουσία. Έχει καεί αυτό το οποίο ονομάζουμε Pushit! αυτός με τη σειρά του. Εντάξει, το να βλέπει λίγο και ο το καμένο κάτω δεν είναι και κάτι τρώμενο. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο που είναι στη μόδα καμένο. Στη μόδα είναι το μιλιτέρ με αλοπέτα. το καμένο δεν είναι. Εκτός κύριε βουλευτά, αν εσείς αμφισβητεί πέρα από τις ικανότητες και το ήθος του Λιγνάδη. Πρέα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Ο Δημήτρης Λιγνάδης μου έστειλε την, uh, την παρέτησή του. Ξέρετε, ε, μέσα σε αυτό το τοξικό κλίμα ο καθένας έχει αντοχές και δεν μπορούμε να τις παραγνωρίζουμε. Λεφένι μου τι έπαιδε στις... Εδώ αισθάνομαι ότι ο λιγνάδης πέρα των όλων των άλλων, μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Αχ, τα κακόμινα τα παιδιά! Με βαθιά υποκριτική τέχνη. Τι λες, μωρή, διασταύρος Ιασμού, με μυρμικό φαγό! Υποκριτική τέχνη. Η κυρία Μεντίνη είναι μια άξια υπουργό. Δεν ξέρω αν έχει καταστραφεί ο Πικάσο, ο οποίο έφεγε και μια τύμπα μέσα στα γραφεία τη αστυνομία. Το γεγονό ότι μετά από 9 χρόνια επουλώνονται τα διδάγματα τη Εθνική Πινακοθήκη. Τι άλλο θέλετε. Α μην γινόμαστε τόσο μίζεροι. Τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, ναι, παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. <συξελίου> ε, είναι πάρα πολύ καλή. Α, <συξελίου> δεν θυμάμαι ποιο το λέγε σήμερα ακριβώ <συξελίου> στο, <συξελίου> στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό. Και θεωρώ ότι η κυρία Μεντίνη είναι μια αποτελεσματική υπουργό. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε. Δεν φοβόμαστε απολύτω τίποτε. και η φιλοσοφική τοποθέτηση στο τέλο για το φόβο και για όλα τα άλλα. Και λίγα, και λίγα είναι αυτά. Λίγα έχει είναι. πολύ μεγαλύτερο έργο από αυτό. Ναι, το ξέρω, έχει μεγαλύτερο, αλλά πρέπει μέσα σε 1,5 λεπτό να χωρέσουν ε, ναι, ε, όλα. Δειγματοληπτικό είναι αυτό. Και εδώ διαλέξαμε και 6 υπουργού. Δεν του βάλαμε όλου. Γιατί έχουμε. Ναι. Αν θέλουμε για επιτυχίε, έχουμε περισσότερο. Ναι, πάρα πολύ. Και τελευταίο λοιπόν υπουργό, στο αφιέρωμα εδώ για τα δύο χρόνια τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο, ο Κωστή. Δεν το δεκατοφυλακτικό νομοθέτη. Ναι, μα αυτό. Η κυβέρνηση προχωρεί με την αρχή πρώτα ο άνθρωπος <laughs> Μπορεί να δουλέψουν έξι ώρες ή αν το εργοστάσιο για κάποιο λόγο δεν έχει παραγωγή Μπορεί να κάτσουν και να πληρώνονται Ρε να μου σωθήκαμε! Σωθήκαμε! Εργαζόμενος θέλει να μαζέψει τις ελιές του το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο Τσουκ, Ξεφυτρώνει μπροστά μου μια έλια Με τη ρύθμιση που προτείνουμε εμείς mm -hmm. δεν μειώνει το εισόδημα Μάζευε λεφτάκι, μάζευε Εάν ένας φοιτητής θέλει να εξοικονομήσει χρόνο δουλεύοντας κάποιες μέρες το, το, το χρόνο περισσότερο για να πάει διακοπές μια εβδομάδα παραπάνω Αν είσαι σπίτι. τότε τιμά σου για χαβάρι Ποιος είμαι εγώ Ποιος είσαι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 Μπορείς να δουλεύεις ε, παραπάνω μέχρι 10 ώρες και σε αντάλλαγμα παίρνεις παραπάνω ρεπό οι άδειε. άδειες Δόξα το Θεό, μας, ξεκούρασεις, μας ξεκούρασεις. Θα είναι ένας ηλεκτρονικός μηχανισμός στον οποίο θα έχουν πρόσβαση ο εργαζόμενος, ο εργοδότης και η πολιτεία Υπάρχουν ε, ε, τεχνολογίες γεωεντοπισμού όπως λέγονται Υπάρχει. Μπορεί να θέλει μια πλευρά και να μην θέλει άλλη. Κι άμα, άμα δεν θέλει ο τι κάνω εγώ. Είναι θέμα το συμφωνίας. συμφωνία χαρακτήρο Απλία συμφωνία χαρακτήρο Δολοφονία χαρακτήρος Οι επιθέσεις που δέχουμε είναι προσωπικές Δηλαδή έλεος Και βγάζεται μόνο μια εμπάθεια και ένα μίσο. Και ένα μίσος. Και δεν πρέπει κανένα να καταφεύγει σε φθηνά κόλπα. Εδώ έχουμε ευθύνη. Θα τα κυβάναμε ένα κράτο, δεν επέξε. Να... Μα το όνομα μου είναι μουσικό Χατζηδάκη. Χατζηθάφτη. Έχει μουσικό όνομα. Ναι, απλά δεν είναι ο Χατζηδάκη ο καλό. <χατζηθάφι> ο <Ωραία>. ο άλλο. <χαι> Έτσι, να έχουμε δύο. Ναι. Είδαμε και τι δύο όψεις Αυτή λοιπόν ήταν η εξυπουργή. Το μάζεμα το έκανε ο πανεγιώτη Φραγκούλη. Διάλεξε και θυμήθηκε όλα αυτά τα. Μάλλον από τα πολλά έβαλε αυτά τα λίγα μέσα σε αυτά. Τα ηχητικά που ακούσαμε για να θυμόμαστε. Γιατί λαό χωρί μνήμη είναι κανένα καταδικασμένο. Αυτό που, που βλέπετε. <laughs> Α, αυτό που βλέπετε είναι αυτό. Ο πρωθυπουργό λοιπόν όλων αυτών, αυτό που του διόρισε, είχε την, την ιδέα να Τη βάλει σοφία. τον Άδωνη στην ανάπτυξη, την Κεραμαίο στην παιδεία, τον Κικίλια στην υγεία. Βλέπει τον Κικίλια. Θε να τον κάνει υπουργό, τον βάζει στην υγεία. Ε, ναι, που τον βάζει. έβαλε στην ναι, ναι, υγεία. Ναι, ναι. Πράγμα, ένα εξαιρετικό κάστινγκ. Ναι. Ένα Αρκεί να ταινία αυτό, έτσι. Μην είναι καρονικό. Για κανονικό δεν είναι, δεν κάνει, είναι κομπαρσαρία. Δεν είναι. Η μόνη ταινία που γυρίζεται είναι αυτή του Μπαντέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, άλλη μία κάτω και έχει κλείσει η ατικοδότηση. Θα την κλείσουνε. Και εκεί η ταινία, τι έχει. Όχι, εκεί που θα κλείσουν και εδώ. Αν πληρώσω διόδια και ευρώ, κίνηση τα πληρώνω κανονικά. Δεν είναι ότι <laughs> θα μου την <το> κόψουνε <laughs> η ταινία. Έχει κομπάρσο, αγανακτισμένο, που έχει κλείσει η ατικοδότηση. <laughs> ο πρωθυπουργό λοιπόν όλων αυτών ε, ξέρει, έχει γνώσει. Το ξέρουμε, έχει δεν γνωρίζεται. Έχει, έχει κατάρτιση, ναι. έχει μόρφωση και αυτό φάνηκε από τις πρώτες του τοποθετήσεις. Με άλλα λόγια, ο, ο, ο Ιενουάριος δεν είναι Συμπολίτε μου, ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος. Πω, πω. Γιατί γίνει, τι είναι αυτό. Διότι ο Αύγουστος δεν είναι Μάρτιος. Ωραία που είναι η Λιβαδία, χωρίς καμιά αιτία. Ο, ο, ο Ιενουάριος δεν είναι Απρίλιος. Ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος. Ο Αύγουστος. Δεν είναι Μάρτιος. Γιατί το 2021 δεν είναι 2020. Ξεχωρίζουν τους μήνες και τα έτη. Δεν είναι, είναι λίγο. αρκετό. Δεν έχουμε ακούσει κάποιον άλλο να κάνει. Δεν ξέρουμε αν άλλοι πρωθυπουργοί ξέρουν να τα ξεχωρίζουν. Γιατί Δεν το έχουν αποδείξει. Όχι, εδώ με κάθε του διάγγελμα μας έλεγε ο μήνας που ζούσαμε δεν είχε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ή τον επόμενο. Που είναι πολύ είχε. σωστό. Που που δεν είναι. είχε. Όχι, όχι. Γιατί κάθε τι που γίνεται δεν ξαναγίνεται, δεν επαναλαμβάνεται, περνάει ο χρόνο κτλ. Καταρχά είχε κάθε εβδομάδα άλλα μέτρα από ό,τι δεν ήταν προηγούμενου μήνε. Έτσι κι αλλιώ. Και αυτό. Εξαιτία των άλλων μέτρων άλλα στου μήνες ναι. Γι' αυτό. Και κλείνει όλη αυτή η ενότητα εδώ. Θα συνεχίσουμε και μετά βέβαια, επειδή πρέπει να μεσολαβήσουν και οι διαφημίσει. Έχουμε μια παραγωγή, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ταιριάζει νομίζω στο κλίμα τη Μέρα, στη γιορτή τη Νέα Δημοκρατία. Τίτλο του Τραγουδιού. Όχι, δεν όταν... είναι μαμά. Όχι, όχι. Yeah. Αν σου πω Νέα Δημοκρατία, τι κολλάει δίπλα, τι μπορεί να περιγράψει, Ποια λέξη μπορεί να περιγράψει το κόμμα. Λαμογέ. Όχι, Μωρέ, και εσύ. πόσο <συλίξε> πεζόσε, Έλληνα. Άρτι... Ροματισμό λίγο. À, όχι. Όχι, <συλίξε> α, όχι. Άρτιε σχέσει με παιδεραστέ και αγροστέ. Όχι, όχι. Τέλεια. Όχι, εγώ θα πω. Του δίνετε θέσει, παιδί μου. Τίτλο του τραγουδιού Βράκα. είμαστε έτοιμοι να το παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ε, δίμητο, δίμητο, σου βράτα, σου βράτα. Με ρωτάνε πολλές φορές, κυρίως νέα παιδιά, ποιο είναι το όραμά μου για την Ελλάδα. Του απαντώ. Πελατειακό κράτο, Αναξιοκρατία, Οικογενειακή Διαφθορά. Και παίρνει και στολίζεσαι, και παίρνει και στολίζεσαι, και βρω καλά στη στράτα. Και βρω καλά στη στράτα. Γιατί στο πρόσωπό σα, το πρόσωπό σα, στο πρόσωπο, πρόσωπο τη καθενεία και του καθένα ξεχωριστά, βλέπω. Νιώθω πολύ ωραία Και ποιος θα σου την πλύνει Την νέα δημοκρατία Στην λιγνή Και ποιος θα στην αυλώσει στο ήλιο να στενώσει Και ποιος θα πάλι σιέρω Να σου δυσίερωσει Την όμορφη σου Νέα δημοκρατία Που κάνει κρίκη κρατά Παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό Μια διαφορετική πολιτική πρόταση Ότι τελικά η λύση είναι κάποια στιγμή Να πεθάνουν όλοι η ασφαλισμένη άνω των 70 ετών Με γυάλιστα Αποτύχαμε ικτρά στην οικονομία Μπράβο παιδί μου Πού σου να μην βασκαδείς Την όμορφη σου βράδια Που κάνει τρίκι πράγκα Λίγο πολύ ε, Όλα τα έχουμε κάνει θάλασσα Και ποιος θα σου τη πλύνει Ποιος, ποιος αυτός 1-0 Και ποιος θα στην απλώσει Στον ήλιο να στεγνώσει Ποιος, ποιος αυτός 2-0 Και ποιος θα βάλει σιέρο Να, να σου δυσιερώσει Ποιος, ποιος αυτός 3-0 Την όμορφη σου βράκα <στονίλυνα> Την νέα δημοκρατία Συμπολίτες μου, την πηδήξατε Θα το ξαναπώ, την πηδήξατε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 Και τη συνθήκη του Λονδίνου. Μπράβο του! Γιατί βλέπουν ότι η πολιτική τη κυβέρνηση στον πρωτεγενή τομέα διαχρονικά την αναδεικνύει ω την πιο φιλοαγροτική κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπο. Ευτυχώ! Η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι στέκεται με ευθύνη, διορατικότητα και ευαισθησία δίπλα στου εργαζομένου και τι επιχειρήσει. Χτίζει ένα καλύτερο αύριο για όλε τι Ελληνίδες και όλου του Έλληνε. Μπράβο του! Η ελληνική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Ευτυχώς! Ποτέ τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση μετά από έξι μήνες δεν είχε την εμπιστοσύνη την οποία έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον ελληνικό λαό. Ευτυχώς! Ο μισός ελληνικός λαός θα έχει καταλάβει ότι ήταν η καλύτερη κυβέρνηση που είχες σίγουρα με τα πολιτευτικά, σίγουρα ε. με τα πολιτευτικά. τους! Όχι, όχι, όλων των εποχών όπως το λέει ο μου. Πολύ σωστά. Εδώ βάλαμε του ίδιου να λένε ότι είναι οι καλύτεροι που έχουν ευρεθεί. Και λίγα λέει ο οικονομολόγο. Ναι. Και Μάλλον πρέπει να πει πιο πολλά ή να τον κάνει κάτι επιτέλου ο Μητσοτάκη. Κάτι. Δεν έχει. Δεν ίδιο, έχει. Ίδιο... Κάτι. Να τον διορτήσει οπουδήποτε. Στα... Δεν έχει πρόβλημα. Την επόμενη έχει αφορμή, στην επόμενη αφορμή. Εδώ βάλαμε ότι είναι η καλύτερη κυβέρνηση, λέει ο Άδεν από το 1830 για τον αγροτικό τομέα που μπορεί να πει. Η κυβέρνηση είναι λίγο. Γιατί πριν από 30 και το είχε Αυτό έβαλε ο άνθρωπο. Μπόρεσε να βάλει και από το Περικλείο, ξέρω εγώ. Φυκολό. Μετά τον Περικλείο, ο καλύτερο ηγέτη είναι ο Μητσοτάκη. Θα μπορούσε να το πει και αυτό. Δεν το είπε. Μα και μαζεμένοι. Θα θυμίσουμε τη σεμνότητα του άνδρα. Ναι. Και η βούλτευση που λέει δεν υπάρχει κυβέρνηση και διάφορα άλλα τέτοια. Σήμερα το πρωί βγήκε ο Μάκη Βορύδη στο Σκάιμ. Ναι. Και εκεί μιλούσ... <laughs> okay. μιλούσαν εκεί λοιπόν. και με αφορμή τα δύο χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και τον ρωτήσανε και με βγάλουν το συμπέρασμα για το πώ νιώθει ο κόσμος. Δηλαδή περιμένατε τώρα κύριε Υπουργέ, εσείς ότι στα δύο χρόνια διακυβέρνηση θα γιορτάζετε έτσι. Α, τώρα για τα δύο χρόνια Έμα, έτσι. Να πούμε τα δύο χρόνια. Να πούμε και μια κουβέντα για τα δύο χρόνια, κουβέντα, να, μας δηλαδή, πείτε, δηλαδή, να μας ευχηθείτε μακροημέρευση φαντάζομαι. Η κατά εμείς δεν είναι δουλειά που να ευχηθείτε. Σωστό, σωστό, σωστό. κάθε Είναι ο λαός. Δυσαρεστημένος. Τον έχετε κλεισμένο δύο χρόνια μέσα. Εγώ η τελευταία είναι. μέτρηση που είδα στην περιφέρειά μου είναι 45-19. 45 45-19. δημοσιευτεί στην Ανατολική Αττική. Τι δυσαρεστημένος. Λόγους. Εδώ λοιπόν... Πρώτον είναι το ύφο. Έχει πολλά στοιχεία μέσα αυτό το ηχητικό. <laughs> ότι <laughs> ο οικονό μου δεν είναι για να λέει εδώ τα καλά τη κυβέρνηση. Όχι, όχι. Και Αυτό να εύχεται. <laughs> αυτό ε, εκεί έπρεπε να τελειώσω. Αλλά χάνετε λίγο, γιατί μιλάνε όλοι πάνω. Χάνετε. Έπρεπε να σταματήσουν οι άλλοι δύο. Ναι. Να γελάσουν. Όχι όχι, όχι, όχι. Έλα τώρα μεταξύ του. Ξαναπέστω. ξαναπέστω. ξαναπέστω <laughs> να το έχουμε καθαρό. Άλλα δεν, δεν έχουν την εμπειρία άλλων. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ότι. Εκεί που λέω ο Βορρή, τι είναι, ο κόσμο. Τα παίρνει. Δεν μπλάκωσε και κάποιον όταν είναι παιδισάριστη ημέρα του οικονό μου. και μετά ότι δεν είναι δισαρεστημένος ο κόσμος και πώς αποδεικνύεται αυτό από την περιφέρεια του Βορύδη που είναι η Αττική 45 υπέρ της Δημοκρατία, 19 υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ το 55 το από το 45 είναι δισαρεστημένο <laughs> αν δεχτούμε τη λογική του Βορύδη άρα οι περισσότεροι είναι δισαρεστημένοι πρώτον, δεύτερον δεν είναι να και από να το 45 πες. κάποιοι θα είναι δισαρεστημένοι δεν, δεν είναι αρουσυπιστευθείς και για μετρήσεις. έχουμε δει κάτι πίτες που είναι Το, 45, το 15 μεγαλύτερο από το 45. Ναι, εντάει πάντως α, εδώ με την δεκιπέρα Δεν το βλέπουμε, εμείς ακούμε με αυτά που ποσοστά, λέμε ή το άλλο που λέει ποσοστά εμβολιασμού Στα βόρεια προάστια 80% α, ναι. Στα νότια προάστια, ξέρω ξεριοκο... εγώ Στα λαϊκά προάστια, ε, στα προάστια, προάστια, προάστια 30%, 30%, 30 δε δε... Πώς σημαίνει στο ένα, πώς σημαίνει το άλλο Δεν είναι αυτό, αυτό έχει και Έχει και ταξική ανάγνωση Ποιοι εμβολιάζονται, ποιοι έχουν Ποιοι δεν έχουν Οπότε εδώ Ότι άρα στα, στα βόρεια πράσινα είναι όλοι μορφωμένοι και οι μορφωμένοι εμβολιάζονται, ξέρουν, τρέξανε, κτλ. Τρέξα. Να κρατήσουμε ένα από όλα αυτά, γιατί όντω έχει πάρα πολλά, είναι ότι είστε όλοι ευχαριστημένοι. Τέλο πάντων. δεν κατάλαβα γιατί να μην είστε. Και μην τολμήσει κάποιο. Το έχουμε αποδείξε, και ο το, το εκπομπούμε. Το, το, εκπομπούμε, το εκπομπούμε. Εδώ και ώρα. Και ακόμη και αν τολμήσει κάποιο να θέσει θέμα, όπω ο οικογόνο και να πει είναι το κράζει κατευθείαν και λέει όχι, είναι ευχαριστημένοι όλοι, άρα είστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε. Τελεία, Παύλα, πάμε παραπέρα, μια ωραία τάκα που ακούστηκε αυτά τα δύο χρόνια. Mm -hmm. Ήτανε στην ΔΕΘ, νομίζω φέτο, τον κυρία Μητσοτάκη, πάλι εν μέσω πανδημίας, ερωτήθηκε κάτι και απάντησε για τους εξαρτημένου συμπολίτε μας. Και δεν είχε καθόλου εύκολο για μένα να πάρω... Την απόφαση να πάμε σε ένα πιο τραστικό lockdown, γνωρίζοντα ότι υπάρχει οικονομικό πόνο, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ανασφάλεια, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι ε, οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το πιστό σου, γνωρίζοντα ότι υπάρχουν άνθρωποι ε, οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το πιστό σου. Και γι' αυτό και είπα και θα το ξαναπώ, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί και ό,τι μπορούμε και ό,τι αντέχουμε για να στηρίξουμε αυτού του συμπολίτε μα. Του εξαρτημένου. Γιατί ο μισθό είναι εξάρτηση. Εντάξει, και έρχεται μετά τον νομοσχέδιο. Που σου δίνει ρεπό αντί για μισθό και σου κάνει μια ωραία ρότατη απεξάρτηση. Ναι, αυτό. Ορίστε. Το κεθέα. Η κυβέρνηση σαν το κεθέα τώρα. Και αυτό η, η κυβέρνηση, κυβέρνηση θα έχει υποκαταστήσει το κεθέα. Αυτό, άλλ, το... αυτό κλείνει το κεθέα. Σου λέει λοιπόν: Ποιο είναι εξαρτημένο εδώ, σε εμά. Ρεπό. Ρεπό να ηρεμήσει, αγάπη μου. Όχι μισθό. Δεν κάνει καλό μισθό. Θα παίρνει μέρε να σκέφτεσαι, να κάθεσαι, να πιέζει. Το ρεπό δεν δημιουργεί ποτέ εξάρτηση. Όχι. Τι έχω, θέλω, θέλω κι άλλο ρεπό. Θέλω κι άλλο Λε, ρεπό. Ναι, Νο, λεφτά θες κι άλλο. Λεφτά δεν σου φτάνουν. Δεν είναι γιατί είναι το σύστημα έτσι. Υπάρχει μια σοφία, θέλω να πω, και αυτή η δήλωσή του τότε με τον εξαρτημένο, εξαρτημένο το μισθό. Έχει κι άλλε σοφίε. Ναι, έχει κι άλλε. Ο Βορύδη, λοιπόν, σήμερα το πρωί, επειδή του αρέσουν αυτά πάρα πολύ, μίλησε mm. ε, για την περίφημη. Φούντα. Όχι. Έχει έχει το αρέσει, αρέσει Για την περίφημη. Του αρέσει κάτι Εγκατορία. άλλο. Όχι. Τρί, τρίτη ευκαιρία του Αγώνευση. Όχι, όχι. Η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια συζήτηση, εντάξει, mm -hmm. συζητάμε όλα αυτά τα τρέχοντα κάθε φορά, είναι το εξής, ότι κατά την γνώμη μου διαμορφώνονται πια όροι ανατροπής mm -hmm. ενός... Σπακτωμένου εδώ και δεκαετίες μιας πακτωμένης ιδεολογικής αντίληψης Αυτό που ονομάζουμε ιδεολογική γεμονία της αριστεράς mm -hmm. Γιατί το λέω αυτό Διότι βλέπετε ότι πια δεν είναι μόνο η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Δεν είναι μόνο η οικοδόμηση αυτής της προσωπικής σχέσης αξιοπιστίας Που έχει χτίσει ο πρωθυπουργός με τον λαό Είναι ότι, να πω ένα παράδειγμα Δέκα χρόνια πριν, όταν θα συζητάγαμε για, δημόσια, για, για ανάπτυξη, τι θα συζητάγαμε? Για δημόσιε επενδύσει. Τώρα τι συζητάμε? <coughs> μόνο για ιδιωτικέ επενδύσει και την προσέλκυσή του. Αν δέκα χρόνια πριν έβγαινε και ότι θα μειώσω τη φορολογία στι επιχειρήσει, τι θα ακούγε? Είσαι του ναι, κεφαλαίου, πριν. είσαι αυτό που πίνει το αίμα του λαού. Σήμερα, τι ακούς Καλά κάνετε και μειώνετε τη φορολογία, προχωρήστε και σε μεγαλύτερη μείωση φορολογίας. Δέκα χρόνια πριν, mm -hmm. εάν λέγαμε ότι θα έχουμε καταργήσει το πανεπιστημιακό άσυλο και θα είχαμε βάλει και πανεπιστημιακή αστυνομία, τι θα ήτανε σενάριο επιστημονικής φαντασίκης. Τι βάλατε τώρα. ακόμα, και Υπουργέ, περιμένετε να βάλετε, ένα Λοιπόν, ενώ είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, ενώ από τον εμφύλιο και μετά τα περισσότερα χρόνια δεξιά κόμματα κυβερνάνε, όλοι αυτοί ισχυρίζονται ότι, ότι η όποια αποτυχία, αποτυχία της χώρας οφείλεται, οι όλες οι αποτυχίες, και τα αρνητικά στην ιδεολογική γημονία τη Αριστεράς, που και τα επιτυχία, χρόνια ήταν σε εξορίες από αυτά τα χρόνια τις δεκαετία, και μετά κυβερνάνε αυτοί κανονικά. Και εδώ τον ακούσαμε, το είπε και προχθές, το ακούσαμε και προχθέ, το έχει πει σε μια κομματική εκδήλωση. Επιμένει ο Βορήτης, πάντα σε αυτό. Στην περίφημη ιδεολογική ηγεμονία και πώ την νικάμε με την κυβέρνηση Μιτζοτάκη και με όλου του άλλου. Βλέπω εδώ μια εκτακτή είδηση τώρα. Τι έχουμε. Δολοφονήθηκε στην ΑΕΤ. Στην ΑΕΤ δολοφονήθηκε ο πρόεδρο τη χώρα, Ζωβενέλ Μόη, μέσα στο σπίτι του. Α. Πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Πώς. Μου κάνει εντύπωση ότι τα μεσάνυχτα λέει. Δολοφονήθηκε στην ιδιωτική του κατοικία. <τραυματίστηκε> κατά την επίθεση η σύζυγος ε, και όλα αυτά μία το βράδυ τοπική ώρα ε, θέλω να πω υπάρχουν χώρους που γίνονται και χειρότερα Ναι, εντάξει, αυτός και αποδειχτεί ότι η σύζυγος είναι πιλότος ή κάτι mm -hmm. θα, θα, θα την επικηρύξει θα, θα επικυρύξει την επικυρύξει ο τους, τους <τωχε> ο χρυσοχοίδη, θα φανεί έχει, έχει, έχει βγει μια είδηση που έχει αναστατώσει λίγο και εσεί που είσαι influencer Α, έχει αναστατώσει όλους τους social influencers Τι θα του κόψει, θα βάλει φόρο στα influencing. Αυτό δεν μα πειράζει. Ας. Το χειρότερο, δεν θα αφήνει να βάζουν φίλτρα στις φωτογραφία. Ωραία! Oh, θα δούμε είναι. μπαζόλα στο ίντερνετ Ξεκινάει. Ωραία, τα πατσά. Λοιπόν, είναι νέο νόμο, τρόμο όπω λέγεται. Ξεκινάει στην Ορβηγία και θα εφαρμοστεί και σε άλλε χώρε. Ο νόμο λέει που τίθεται σε ισχύει θα σημαίνει ότι έχουν μεγάλη επιρροή στα μέσα κοινωνική δικτύωση, influencer δηλαδή, για όποιον δεν το, το ξέρει, δεν θα μπορούν να δημοσιεύσουν τροποποιημένε φωτογραφίε του χωρί την επισήμαση του τι έχουν κάνει. Δηλαδή, για όσου δεν έχετε social media. Ε, βάζουν φωτογραφίες, καλλιτέχνε και τα λοιπά και τους βλέπεις ότι είναι 15 χρονών. Ένα δέρμα τέλειο, δόντια τέλεια, μάτια, καμία ρητίδα, μαλλί. Καμία κυταρίτιδα, να μισοκάθηκε η Λατινόπούλου. Κόβουνε κιλά κόβουνε ζάρες, κόβουν τα πάντα. Τώρα, αν το κάνεις, θα σε υποχρεώνει να γράψεις τι έχεις αφαιρέσει από όλα αυτά. Δηλαδή, έκανα ρε Έ το έβγαλα πρόσωπο. Έβγαλα λίγο πόλο. Ναι, έβγαλα αυτό, λίγο Ε, οι κανόνε, λέει, αυτοί θα επηρεάσουν εσδήποτε πληρωμένε αναρτήσει σε όλε τι πλατφόρμες μέσων κοινωνική δικτύωση και γίνεται ε, σαν μια προσπάθεια μείωση τη πίεση για το σώμα μεταξύ των νέων. Mm. Και του υποχρεώνει. Είναι και όλα αυτά, από ό,τι έχει, έχει φτάσει ο νόμο στο Βασιλιά mm. και θα το υπογράψει ο Βασιλιά. Και θέλει να γίνει όλο αυτό για να πάψουν οι εξειδανικευμένοι άνθρωποι στη διαφήμιση. Mm. Αλλά όμω έτσι, εγώ βλέπω καλλιτέχνε που είναι έτσι. Βάμε ψεύτικε φωτογραφίε. Και απλοί άνθρωποι πια. Όχι, τώρα πια, ε, επειδή θα απαγορεύεται αυτό, θα πάνε να το φτιάχνουν όλο στον πλαστικό. Στον <laughs> κανονικά. Και θα αντρίσουν. Θα, ανθίσουν, θα πει, αυτό είναι. Όχι, δεν έχει φίλτρο. Το ξεκίνησα. Μου, μου έχει κάνει ο άλλο εγχείρηση φίλτρο. Από πάνω. <laughs> Βάλαμε ένα φίλτρο. Βάλαμε πια. ένα φίλτρο. Ποιο θε. Αυτό του Instagram, το καλό. <laughs> και το ξεκίνησαν οι καλλιτέχνε και το κάνουν και απλοί άνθρωποι που δεν έχουν, έχουν ένα κύκλο μικρό, 20-30. ακολουθητών. Παρ' όλα αυτά τα βλέπεις εκεί το ρετούς έχει πάει σύνοφο και ασχολούνται ώρες με αυτό υπάρχουν και προγράμματα στο Φόλτερη. διαδίκτυο ναι, ναι, ναι. δεν ανεβάζει κανείς έχει, να δεις στραβό κάγκελο από πίσω που έχει τραβήξει τα πατσά ναι, και γιατί τρα, πρέπει τραβάει πρέπει να, όλη την εικόνα πρέπει να τραβηχτεί. σωστά. Μια που είμαστε λοιπόν σε αυτά και πριν πάμε στις άλλες διαφημίσεις η κυρία Παγώνη την ξέρουμε έτσι Γιατρό, βγαίνει μιλάει Τη έγινε πρόταση να είναι και σε ένα reality με χορό νομίζω. Μακάρι να το δεχτεί, ναι. Ε, η κυρία Παγώνη, λοιπόν, από το πολύ μπουρμπουρ -μπουρ, που την πιάνουμε μόλις στο στόμα μα, είχε ένα τύχημα πριν λίγο καιρό. Εσεί με το χέρι σα, πώ είστε. <συρειά> Αχ, με το χέρι μου, εγώ πιστεύω με ματιάσατε. Τι να κάνω, έκανα επίσκεψη και πήγαμε στο γραφείο και φορούσα τον δωδεκάποντο. Και λογικό ήταν να φουβεριαστώ. Γιατί κάτω είχαν σπουγγαρίσει. Λοιπόν, στην αρχή με ματιάσανε. Και μετά αφορούσε 12 ποντό, το νοσοκομείο προφανώ. Στα νοσοκομεία σφουγγαρίζουνε όντω. Τα πατώματα είναι και ε, δεκαετιών, δεν θέλει και πολύ. Και φορούσα 12 και ήταν σφουγγαρισμένα. Δεν έχουν βάλει το ταμπελάκι, το slippery when wet. Το είδε νομίζω με το 12 από εκεί πάνω. Ά, ήταν ψηλά. Πήγε μπροστά, πέρασε. Μια ζυγή με ζωγραφιά <laughs> όταν το τα, τα Ναι, ναι, κάτω το γιατρία wow. άνθρωποι που λέμε με ματιάσανε και τα λοιπά ναι. να είναι περαστικά το χέρι έσπασε δεν είναι τίποτα αυτά λοιπόν με, τα, με τις μπουρμούρες και τα ανθρώπινα και τα ποντα και ε, και πάντως, τα ποντα επάντως δεν επηρεάζει υπηρεά, τη συμμετοχή της σε όποιο Όχι, όχι. και είναι. στις εκπομπές δεν έχουμε πάρει χαμπάρι βγαίνει όχι, όχι, ναι, ναι, ναι, το ναι. κρύβει ναι. εκεί επιμελώς και βγαίνει και μας ενημερώνει για τα ιατρικά θέματα Ο θα πάμε στις διαφημίσεις δεύτερες για σήμερα και συνεχίζουμε σε λίγο Ελληνοφρένια, ελληνοφρένια Ελληνοφρένια Ελληνοφρένια λοιπόν εδώ πλησιάζουμε προς το τέλος Της τετάρτη 7 Ιουλίου Θυμηθήκαμε για να έχουμε γνώση Για να βγάλουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα και να ξαναδιαλέγουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Με αυτά τα κριτήρια τα σωστά. Όπως γι' του γιορτάσαμε όπω του έπρεπε. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή η μέρα έχει και καλά, και να θέλουν ένα καθάρισμα αυτιών και ψυχή και καρδιά. Σαν σήμερα το 1936 γεννήθηκε στα Ανώγια ο Νίκο Ξυλούρης Κλείνουμε με ένα τραγούδι. Δεν είναι από τα πολύ γνωστά του, που κατά καιρού ακούμε και συνεχώ. Αλλά είναι έτσι ωραίο και είναι πιο καλοκαιρινό. Γεια σα.